Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Με έκτακτε από το αεροδρόμιο Χανίων και Ρακλείου θα γίνει η μεταφορά των 1500 περίπου μαθητών που έχουν αποκλειστεί στην Κρήτη λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για την Ερτ Σοφία Θεοδώρακη συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλία Παναγιώτη Κουρουπλή, θα έχουν αύριο εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση και αγροτών από την Κρήτη, προκειμένου να ζητήσουν την τρομολόγηση πλοίου ασφαλεία για τη μεταφορά των πρώιμων κυπευτικών λόγω τη απεργία τη Πανελλήνιας Δαυτική Ομοσπονδία. Από την έρτη Ρακλίου, Δημήτρη Καριωτάκη. Δύο συλλαλητήρια σε διαφορετικά σημεία με διοργανωτέ στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τι παρατάξει τη πλειοψηφία στο Εργατικό Κέντρο. Έχουν προγραμματίσει στα τρίκαλα στι 10 το πρωί τη 5η, ημέρα 24 ώρες απεργία τη ΓΕΣΕ. Τρίκαλα, Αλέξανδρος Ζαούτσος, Δίκτυο Θεσσαλίας τη ΕΝ. ΕΕ. Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ιατρικού λάθου, σύμφωνα με πληροφορίε από του μέχρι τώρα ελέγχου που διενεργούνται στο νοσοκομείο Ζακίνθου για το περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο τη 40χρονη γυναίκα, έρ τη Ζακίνθου Πέτρο στις νησίδες Ρό και Στρογγύλη επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Βίτσας και 9 βουλευτές μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, συνοδευόμενοι από τον Αρχηγό Γεθά κύριο Αποστολάκη και τον Αρχηγό Γέ κύριο Τελίδη για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Σε οικονομική ασφυσία καταδικάζονται οι περιφέρει και πλέον είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ακόμη και σε βασικέ λειτουργίε του λόγω παρακράτηση θεσμοθετημένων πόρων του από το κράτο. Ονίζω περιφερεια τη και πρόεδρο τη ενό περιφερειαων Ελλάδα κόστο αγοραστώ. Ερτλά σα, για Στα τελειτικά δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη, δικάστηκε 5 οδημά του Ρωδέα Σάβαζα Μανή, ύστερα από προσεγεί τη ΔΕΗ για την παρεμπόν τη κατεδάφιση των κουτρίων στο βιομηχανικό σειτώμα του Αίσριτών από την αρχογάνη μαγική για παράνομη μεταφορά στην ενδοχώρα 14 μη νόμιμων μεταναστών Συνελήθησαν στην Καβάλα τρει Αλοδαπή Υπήκοοι η η Γεωργίας, Ρουμανίας και Μολδαβία, Τα Σούλα Κρητικού, Ερτ Καβάλας Τουριστικός προορισμός προσβάσιμος για άτομα με αναπηρίες η Ροδόπη Το θέμα της συνάντησης του Συλλόγου Αμέα Ροδόπης με τον Δήμαρχο Κομωτινέων Γιώργο Πετρίδη στις 16 Δεκεμβρίου Ερτ Κομωτινής, Βασιλική μαχαιρά Αύριο η 7 Δεκεμβρίου συζητείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η τύχη του Ξενία Άρτας. Στόχος του Δήμου Αρτέων είναι η χρήση του Ξενία ως ξενοδοχειακή μονάδα όπως άλλωστε λειτουργήσε και τις περασμένες δεκαετίες. Έρτιο ανήνων Βασίλης Παπάς Τη δράση, προσφορά αγάπη και αλληλεγγύης διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Φλόρινα, που συγκεντρώνει τρόφιμα μακρά διαρκείας και είδη πρώτη ανάγκη για να ενισχύσει οικογένειε που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Ερτ Φλόρινας, Σοφία Ζουζέλη. Τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκη συγκεντρώνει το χαμόγελο του παιδιού στην Κέρκυρα για τα παιδιά των οικογενειών που ζουν στο όριο τη φτώχεια. Για την Ερτ Κέρκυρα, Λυκούργο Αγροτικοί δρόμοι και περιουσίες χάνονται κυριολεκτικά από τα φουσκωμένα νερά των δύο μεγάλων ποταμών στην Ηλία, Αλφιού και Νιπέα. Το πρόβλημα μέχρι τώρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καθώς δεν έχει γίνει η οριοθέτηση της κήτης και για τα δύο ποτάμια. Ερτ Πύργου, Χρήστος Πευρίας. Ένα σχέδιο συγκεκριμένων παρεμβάσεων έργων συντήρηση και οδική ασφάλεια κατέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα προ την κυβέρνηση, ζητώντα παράλληλα χρηματοδότηση κυρίω για τις ζημιέ που προκαλούνται εξαιτία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την ΕΡΤ Πάτρα, Η Παντελόπουλο. Ημερίδα με θέμα Ενδοοικογενειακή Βία οργανώνει ο Δήμο Μεγαλόπολη την 5η στι 5.30 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο τη πόλη. Δέσπινα Αρσένη, Τιμητική εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλόλόγων για τον Δημήτρη Μαρώνη την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου. Για την ΕΡΤ τη ΕΡΤ, Λεωνίδα Φωταγωγείται την Κυριακή στι 7 το απόγευμα το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην πλατεία Ομονία στην πόλη τη Καστοριά, σηματοδοτώντα την έναρξη τη εορταστικής περίοδου. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου.